Αποστολέ. Έλα. να σου πω μετά την καταδίκη του Παπαγεωργόπουλου, άκουσες ότι υπάρχουν άλλοι 40 δίμη που βρίσκονται στο μικροσκόπιο; Ήταν και εκεί δήμαρχος, ο δήμαρχος Παπαγεωργόπουλος; όχι, άλλο λέμε. Α, όχι δεν ήτανε. <laughs> Άλλες. Λέω πως η Gynecology creeps κι άλλους δίμους. Ναι, είναι άλλοι 40, λοιπόν που θα ψαχτούν. Να σου πω εγώ. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ο Παπαγεωργόπουλος δεν είναι διαμάντι. Τι η γυναίκα του; Διαμάντι κερομπίνινού Παπαγεωργόπουλου. Η διαμάντια κερομπίνια έχει, ένα δύο. όχι μόνο διαμάνι, έλεγα εγώ. Σωστό. Δεν... να πω τον Που αποκλείεται να, να έχουν γίνει κατά Είναι ο Δήμος Αρτέμιδας δηλούσα δηλαδή και τώρα Σπάτων Αρτέμιδος. Εκεί δεν έχει γίνει κανένα έργο. Γιατί. Πλατείε, πάρκα δεν υπάρχουν. Δρόμος, ούτε πεζοδρόμιο. Α, οπότε τίποτε... δεν έχουν φάει και λεφτάλε. Έχει γίνει πριν 10 χρόνια μια ανάπλαση, ναύσε το συλλογό στην παραλία και τώρα που φτιάχνουν το δρόμο, λιγαίνουν το αεροδρόμιο. Εκτός αν ότι το Δεν δεν, νομίζεις, ε. δεν υπάρχει λοιπόν, Δήμος, τα παιδιά από πρωί, απόγευμα, δεν υπάρχουν. Σχό... Σχολεία δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο μόνος δήμος που δεν γίνονται κατά χρήση. Μην ανησυχεί τώρα, αν έχει γραφεία η χρυσή ευγία πέρα θα έχουν σχολεία τα παιδιά. Μα η χρυσή ευγία την περιμένουν και εγώ να βγουμε μαζί να πούμε για το κτηριακό πρόβλημα το σχολείων της Αρτέμιου. Και με ποιο θα το συζητήσει, λογικό. Εκτός αν κάνετε μάθει. Πού θα πά στα παιδιά σου να μάθει ιστορία που. Λε μήπω πάμε στα της να σχολείο αντί για το Αυτό το κι εγώ. Α μάνα πως... τώρα... Απορώ γιατί έχει γίνει τέρχιο άλλος με αυτό το θέμα, έτσι; Ότι πήγανε τα παιδιά τους να τους μάθουν και σε ιστορία. Και εκεί να μην τα στέλαν αυτοί οι γονείς που τα στείλανε, πάλι μικρούς φασίστες θα μεγαλώνανε. Σημασία έχει αν τους μεγαλώνουν στο σπίτι αν τους πήγαν στα γραφεία της κρίσης αφγίδες. Έλατε. Πήγες εσύ το παιδί σου να το, να το μάθουν και σε Όχι. Δεν το πήγα. Δεν πιστεύω να το πήγε Δεν θέλω πήγαν από τα 13 και μετά τώρα χρονών. θα περιμένουμε. Καλημέρα και Δευτεί. Καλημέρα. Πες τον υπάλληλο εκεί που μιλάει τώρα, ότι ο Παπαγιώριο δεν έρθει αλλονικώ. Κοζανίτης είναι, ήρθε και έδεσε εδώ. Έφαγε ψωμί, κατάλαβες, μας βρήκε κορόιδα. Α, ήταν λαμόγιο. Ναι. ναι, ναι, είναι από την πόλη που βγάζει αστέρια, κατάλαβες. Κοζανίτης είναι. Μη θυμηθώ όποιου άλλους. Και για τον άδενε το Γεωργιάδη που θέλει να είναι υποκόμονε του τον πει, ο ο Έλα τώρα την ο στο Ικέα.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 Ψυγιάκι μέσα αυτό που είναι για τα αναψυχτικά. Mercedes. Mercedes, παιδί, παιδί μου παροδέψα, όταν σου λέει ότι έχει ψυγιάκι είναι αυτή η μερσεντέρα μακριά η νεκροφόρα, που είναι παγωμένη πίσω για τον νεκρό. Περίμενε, ρε, δεν μάνα, είναι ψυγιάκι κανείς... αυτό, είναι ολόκληρο, χωράει μέσα πέντε άτομα. Αραγιά θα βάλει μοσχάρη δεν είναι ψυγιάκι αυτό. Η νέα δημοκρατία βγάζει δουλειέ πάρω αυτή με το ψυγιάκι. θα βάλω μέσα αυτές για το, ε, πώς το λένε. Τι, επισκληρίδιο ε, Επισκληρίδιο, ε, επισκληρίδιο. Θα βάλω μέσα μασκούλες. Γαντάκια, φυλαράκω και θα κάνω ξεγένε μέσα στο ταξί. Είδε τα... που παραπονώσταν που άνοιξε το επάγγελμα. Ορίστε. Ακρονομίζω λεφτά και το θέμα μου είναι άλλο και θέλω να το συζητήσω μεσέ ένα που σε φίλος Παρακαλώ. Θα τους παίρνω από το επίδομα το κετού πόσα του παίρνω, 30%. Ναι, αλλά 30% από το παιδί. Δηλαδή πάρα του πάρει δύο πόδια, α πούμε. Κάτσε λεμέ, από το επίδομα θα παίρνω εγώ 30%. Α, όχι, 30%. Ας, <laughs> <laughs> πέρα μια χαρά σαν τον άλλο που έβρασε το φίλο του Κύριος Αποστολή, γάλακτος. Να βάλω, βάλω το βιογραφικό ότι ο πατέρας μου ξεγέναγε κάτι προβατίνες κάτω στο χωριό Βάλτο, βάλτο, <χει> το ίδιο είναι με λιγότερο μαλλί Αποστολή Έλα. Ε, Δεν θα γίνει Επανάσταση τελικά μάλλον ε? Η Επανάσταση ναι. Όχι αυτό το Σαββατοκυριακό Δεν το βλέπω ε... την Κυριακή δεν νομίζω oh. Είδα το άφτερο αυτό. Το βλέπω από Δευτέρα. Το Έλα. Είδα το άφτερο με το λαζόπουλο λέω που ίσα ήταν και μιλάγατε με τι πησίδευ. Δεν βλέπω ότι θα κάνει. Τι δεν βλέπεις Δεν βλέπω, δεν τους βλέπω πολύ ζεστούς. Τώρα, παιδί μου, άμα ήταν ζεστοί οι άνθρωποι θα βγαίνει να το πούνε στην τηλεόραση. <Λε> Σωστά. <Λε> δηλαδή, Έργο, παίζα, ρόλο, το αντίθετο. Στι Ναι, Τι είπε αυτός ο τσουνομό απλή. Αυτό το παλικά. του πάλι. Ναι, ο κομμαδίνο. Λοιπόν, φοβάτε το τσουνάμι των δικαστών πε του μου, γιατί δεν σου αλλόνοσο λεβέτε τρία μέτρα. Ο δήμαρχος Μέσα. Πού θα κάνουμε τα παράπονα μα για αποστόλη μου, πάνη Δήμαρχη, πάνε οι καθηγητέ. πάνε δεν πάνε, εξαφανιστήκανε. Πάνε στο, στο κελί. Πηγαίνετε στο κελί να σας πει. Πάνε στο κελίριο που καταλάβει ότι πρέπει να σε κελί γιατί ξέρουν τι αμαρτήσει κάνει, ξέρουν, πώς κλέψει, ξέρουν Σου λέει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 Και τλη, εκθέσω Μετσοτάκη παρουσίασε το βιβλίο του ναι. το 80 έω ζωή. Και στην παρουσίασή του χειροκροτήσανε όταν είπε να πω 25.000... χιλιάδε. Θα χειροκροτήσουν, τι θα κάνεις, φίλε. Όταν ακούσες, εσύ να ανοίγουν ενέργει θέσει εργασία. Όλα φτιαχτά είναι, φίλε. Ξέρεις γιατί ο Μετσοτάκι. Το ξέρει από κρίνει, σου λέει τι 25.000. θα είναι και οι 131 των οικονομικών που υπαί τουλάχιστον 5 έβγαλαν, στο εξωτερικό. Καταλαβε, να σου για... πω, τώρα πετσοτάκι. Πώ το, το κρίνει που και ο παπαγιόργόπουλο.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 Τρεις ώρα, δεν το βάζετε. Τώρα εσείς έχετε φάει για μεσημέρι Πλησιάζει απόγευμα για σας Μου τι σε νοιάζει τι είναι Ξέρω εγώ, εγώ Από πού τώρα. με παίρνετε Με ποια χώρα έχουμε δύο ώρες διαφορά Ποια χώρα Ναι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 Αλλάζουν τα ρολόγια στην Κέρκυρα, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται Μήπως πιάνετε από Αλβανία σταθμό, από Ιταλία, κάτι Τι μου λέτε στους 15.000 κουβέντες Δεν πειράζει, ακούστε την Αλβανίδα Κανέλη, την αντίστοιχη Τι είναι ακούσω Χάρικα που τάπαμε Ναι καλά Τα φιλιά μου στο Σοφρίτο, γεια μου στο Σοφρίτο, γεια Γεια σου, χθες 27 του μηνός ε, σκοτώθηκε ένα βαλικάρι στιλωφόρος εγκρούς, συνάδελφος πιστός στην Ελληνοφωνία και ε, επειδή είχαμε για όταν τηλεφωνιόμασαν είναι όταν βλεπόμασταν να λέμε το τσακλαγιαγκίλεδο τσακλαγιαγκίλεδο αν μπορείς αύριο βάλτο και η ατάκα του η αγαπημένη ήταν αυτή του γουναρά που έλεγε κόψεις μαλακίες μα... Με... μα... το ξέρουν αυτό οι εδώ πειρα δραμα... Τα σου λέει και γούνα Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να του πω καλό ταξίδι Ανδρέα φίλε μας Και μια αφιέρωση Βασικά τον τίτλο δεν ξέρω Το τραγούδι του Πανούση που δεν παίξατε Την προηγούμενη βομάδα Ο Μπελογιάννης ήταν, Ο Μπελογιάννης ήταν. Το ξέρουνε Τα ελάτια Τα πλατάνια Διος μαυτα περιφανος τιτος, τη φωνή του, τα Ρουμάνια, για οίκη, για το Λοιπόν, τα τόλια, το Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα είναι ατάκα στην ταινία Ο στρίγκλος πέγινε αρνάκι Η πρώτη απάντησαν η τσιπούρα με το λαβράκι σαμαράς Λέγει λοιπόν τι είχε στην κουζέρα Τσιπούρα και λαβράκι Ξανά η ίδια ερώτηση. Η δεύτερη απάντησαν είναι μακαρόνια με κιμά βέγκος Λέγει λοιπόν τι είχε στην κουζέρα Μακαρόνια με κοιμά Τιποντά πιο έκλετο, ναι Η τρίτη απάτηση να λέκει ο δουκλάκιστο του κ. Στεφανάκου. Ε, ένα κιλό κιμά. Έλεγον τι είχε κουζίνα. Ένα κιλό μακαρόνια από κείνε τα ετοιμάζεται που πάρει, τα χριστούγεννα που τα χάνουμε κιμά. Και στο τέλος τι θα φάμε σήμερα, δεν είναι ζέλο τα σκατά. Έχει λοιπόν τι είχε Τα σκατά. Αν θες, στο στέλνο, κύριο, παπάκι, Το ο παπάκια δριόχνα, τοχείμε ή. Ομπελό με καρδιά μας. Ο Ο Μπελογιάννης κι είναι κοντά μας στον τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές. Γεια φιλός... να πούμε, έλα να σου είμαι Παρθένα, μην μου μιλάς αγρια, παρακαλώ. Τι είσαι Παρθένα? Ναι, Παρθένα, πρώτη φορά σε παίρνω. Ναι, και από πίσω ο <laughs> λοιπόν, θα σου πω, ξέρεις, ε, θέλω μια παραγγελιά για αύριο, θα μου βάλεις την πελότα. Ε, γεια σας. Γεια σας. Έχω ένα ραντεβού για αύριο, γύρω συσθέτηκαν, πόσοι πρέπει να τη λεφωνίζω. Με ποιον? Ε, ε για έναν κοβημα ναι ναι έχω από το παρατηρήσιμο ταδότη ναι και έχουν περάσει εξημερίσκει μου έχω για βρύο είναι λύτια το οποίο φιμα λειτουργεί και σαν μαγνήτης σαν πλύσισε άσκανα πυρούνι δηλαδή τσάπ ή πάνω στο μαγνήτης okay. Κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να κάνω ένα λεγό αύριο μόλι ραντεβού, έτσι καλά. Να το δοκιμάσετε και για καραφίτσες. Καμιά φορά μπορεί να βοηθάει. Θε να ράψεις, βάζεις πάνω τσακ, είναι για σου πω να καλά να Σοβαρά σας το λέω. Έχει κάνει μια γιαγιά. Μου συμπάνει το κουδούνι. εγώ δεν είμαι γιαγιά. Ποιο είναι! Μηζόλι το μιλάω! Καλέ, άνοιξε την πόρτα! Τα λέμε και μετά, περιμένω, έλα. Μακοτε. Ποιο ήταν. Ε? Είναι κάτι delivery, κάτι μαλακισμένα, έρχονται βάζουν από κάτω μέσα στην πλευρά. Καλά, πάρε καλό, ο γιο μου είναι να χτυπάει. Δεύει, ο γιο σα. Τέλο. Ο γιος μου, είναι, delivery, ο γιος σας. Ο γιος μου σας λέω μου χτυπάει το κουδούνη. Κλειδιά δεν του δίνετε. Καναπρεσάκι, θα είναι. δεν του δίνεται κλειδιά μου πενείται από το θέλει. Ξέρω. Λοιπόν, είναι, λέει... αυτό Παρακαλώ. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Λοιπόν, γιατρός είστε εσείς. Χειρούργος. Χειρούργος. Και εγώ έχω κάνει βηματοδότη λέω και έχω ραντεβού αύριο. Ναι, εσείς με τις καρφίτσες τι είστε. Κολάνε και πεινές πάνω. Ζεις όλους τους καιρούς, όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ο Πέλο με τους ανθρώπους που χτίζουν έναν κόσμο σοσιαλιστικό. Έλα. Καράσα μα κανεσε επί τον Βουνατσούς μπήμισε το ασθενοφόρο Τα μα κανεσε επί άλλη παράτζεβη βάλει και το τα αριστεροφόρο. Ενώ αυτή η που πολιόθηκα κανονικά το χερό, χερό. Και χωρίζει η ταράχη, χάσαμε και ύψος από το βμιά δύο τρατάγματα, τραδάγματα. τα που τα μέσα και <σομίως> το πράγματι μετά πολύ ώρα.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 Επειδή εγώ χθες δεν είχα καθόλου τύψεις και κοιμήθηκα μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ξέρει ο Βασίλης, το αφιερώνω το τραγούδι «Η οδό σαν τα ρόζα» του Βασίλη Νικολαίδη. Το κόσμο η θεία δίκη. εμένα θα δικάζουνε πολιτική αγωγή Θα είναι όσους κοιτάζαμε φρύ, οι οικοί Οι ηλοποδίτες, μάστροποι προπάντων οι φωνιάδες Θα λένε συνοθούμενοι, πολύ για να με δουν Αυτός όταν μας δίκαζαν, μας έφτιαχνε καντάδες Και δάχτυλο δειχτούμενο θα με περιφρονούν Λοιπόν, ε, πέρσι που έχεις πάρει, πότε, στην προηγούμενη τέτρα ετία που έχεις πάρει τηλέφωνο που είχε βγει το Ακέλ στην Κύπρο, τη γιαγιά με τους Αποκρατικοποιήσεις. Άντε πήρα πήρα. μου που λέει, άντε μου. <Εχ> ακριβώς, ακριβώς. Εψηφίσαμε εσάς. Ναι. <Εχ> <Εχ> Έλα, γιάντε. Χαλό. Χαλό, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι του κύριου Παπαμβιλ στην Πάφο. <Εχ> <Εχ> Α, ποιος μιλά. Από το Ακέλ παίρνω.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 Και σπίτι δεν δέχομαι, καλό, μεγάλο. Δικό σας? Ναι, ναι, δικόν. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ συγκινούμαι που βγήκε ο Χριστόφιος. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συγκινηθείτε τώρα με αυτό Παρακαλώ. που θα σας πω. Το ένα από τα δύο σπίτια κρατικοποιείται. Άτε, μάνα μου. Θα περάσεις το κράτος. Άτε, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το... Το Καλ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 Για χαρά. Οπωσδήποτε για την Παρασκευή την πασοκζού που άκουσα μόλις. Ποιο από όλη, ήταν 5 λεπτά. Όλα και τα 5. Δεν γίνεται, διάλεξε καλύτερο. Ε, με, το αφήνω σε σένα. Εντάξει, για τελείως <συμίσαι> ποιος <πίσω> θα το, <συμίσαι> το έκανε, άλλως εγώ θα το έκανε. Θα <συμίσαι> <Ε, συμίσαι> το <συμίσαι> αφήνω στα χέρια σου νομίζεις κάθε άσχετο. Τέλος πάρων, να είσαι καλά. Πηλιά, γεια. για την ακροασία. Είμαι Πασοξού από το 81. Α πα, πα, πα, <συμίσαι> <θα κουλήσω> Εγώ είμαι. Άντε πάλι αυτή τη δουλειά, τι θα γίνει Βαλήτες, Εγώ τους ψήφιζα <Πολεμίζω>, Πολεμίζω Με τη βρομοπασόκα που πλέξαμε σήμερα Τι θες κυρά μου, δεν θέλω να σ' ακούω, μου τάντερα Ψήφιζα αυτό 81 Καλά έκανες, κόψα και τα δύο τα χέρια όσον τελειώνουμε Εί Είναι πιστόριο στο χεριό Ναι Σας πήρα τηλέπορα, γιατί δεν με βγάλατε κύριε Τόλης Ποιος είναι η Πασόκα είσαι πάλι Είμαι η Σαλτογιάννη Ευαγγελία που σας είπα από τελοκαρανία η Πασόκτου Φύγε διάολε, φύγε διάολε, απ' την εκπομπή δεν ο, ο, μπορώ ο, να... να σ' ακούω, ο, φύγε ο. Ναι Έλα Ποστόλη μου Ποιος είναι Η ίδια είμαι κύριε Τι είναι πάλι η ίδια, τι είναι, φύγε Όχι, άκουσέ Γιατί Ε εγώ μας που τους ρίξαμε την ψήφα Αφού ντρέπεσαι τόσο πολύ μια τριχιά με... δεν υπάρχει στο θα... σπίτι Σήμερα πήρα να απολογηθώ απέναντι στα νέα παιδιά που Σήμερα έχ... θα απολογηθείς τα νέα παιδιά <laughs> Απολογήσου το φωτιστικό με την τριχιά Θα σε καταλάβουν όλοι θα βγεις η ροίδα Κάντω <laughs> Επαίνα με πήρας τηλέφωνο Θα αγωνιστώ Θα αγωνιστώ <laughs> και θα είμαι απέναντι στη παιδιά Τι σας κάνει όλους θα... μετά το Πασόκ να γίν <laughs> Το τυπνίκες και άλλα φορά Να ξαναπάς να γίνει δουλειά δεν έγινε Γιατί αν πνιγώσουν θα με έπαιρνες 10 τηλέφωνα η σήμερα η Καμάρα να είναι η μου που ήμουν Δίπλα στο Τζοχαντζόπουλο και στο κακά Γιατί αδίπλα. δεν είσαι και τώρα Δίπλα στο Τζοχαντζόπουλο γιατί Ένα τηλέφωνο τη μέρα επιτρέπουν όχι ένα. Γιατί δεν είσαι εκεί Και στο τραπέζι Της χαράς Της πρώτης Στην νίκη ελπίδας, Τη γιορτή Ο Πελογιάννης θα'ν παν Με κόκκινο γαρίφαλο σταυτή Ο Πελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας Ο Πελογιάννης ζει πας στις κορφές Ο Πελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας Στον τραγουδιόν τις ελεύθερες στροφές